Επίσης. Υπέρ των ευσεβαιστάτων και θεοφιλευτών βασιλέων Ιμών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες Του ευσεβαιστάτου διαδόχου αυτών Παύλου Της ευσεβαιστάτης βασιλίσης μητρός Φρυδερίκης Πάσης της βασιλικής οικογένεια του ευσεβούς ημών έθνους Και του φιλοχρήστου στρατού του κυρίου Έτσι ξεκινάμε κάθε χρόνο. Το Σταυρό σου Το πρέπει να έκανες. Πρέπει να σου πω. Ότι έτσι ξεκινάμε κάθε χρόνο. Ναι, με τα Άστολα Βικτώρια Χέστα. Όχι, Α. αυτό αλλάζει κατά καιρούς, αλλά ξεκινάμε με προσευχή γιατί μαθαίνω, τώρα που γυρίσαμε το ναι. πρωί, ότι ο Φίλι θέλει να κόψει την προσευχή από τα σχολεία. Δεν έχει από Δευτέρα προσευχή. Δεν ξέρω. Ξεκίναν τα σχολεία την Δευτέρα. Δεν έχει. Έχουν πει πολλά, δεν είναι να του εμπιστεύεσαι. Αν δεν το δει στην πράξη. Όχι, είναι φοράς. να του εμπιστεύεσαι. Να Για έτσι, Να, να, να του εμπιστεύεσαι εσύ. Ναι. Λοιπόν, επειδή κόβεται η προσευχή από τα σχολεία, εμεί εδώ δεν θα χαλάσουμε τα. Θα κάνουμε κάθε μέρα προσευχή. Όχι. Είναι κρίμα να το Κάθε προσευχή. μέρα τέτοιο χρόνο. Ναι, κάθε κάνουμε. Τέτοια μέρα κάνουμε. Κάθε μάρα. 5 Σεπτέμβρη. Όχι, Μην μας πούνε άθρισκου. ναι, ναι δεν πειράζει. Να μα πούνε, να μα πούνε. Δεν πειράζει. Ποιο, Περίμενε. Ποιο, Ποιο Υφα... από τα δύο. Υπερθεματιστή να μην σε πούνε. Όχι. Όχι. Δεν έχω χειρότερο. Ούτε στον γίνει μόνο θα Οπότε ε, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να έχουμε τουλάχιστον την ευλογία του Θεού. Γιατί Μπορεί να λεγόμαστε να... και άνεργοι, να μην προετοιμάζεται. Από τη μία. Από τη μία. Οι ούτε κακό, το κάνουν κάτι εκατομμύρια. Με Στο κάτω-κάτω ταλαιπωρία να δουλεύει τα μέσα ενημέρωση αυτές τις περιόδους Να δουλεύει και να μην πληρώνει εχέστο Ο Ότι είναι ταλαιπωρία είναι να παρακαλάς τον παπά να σου δώσει άδεια. Να έχει ιδιοκτήτη. Αύριο να είναι ένα άλλο. Κάσε αγάπη μου. Έδωσε 60 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια. Όλα αυτά θα είναι περικοπέ. Σου από κάτω ξέρει. Τι θα λειτουργήσουν από πού θα τα βγάλουν. Όχι. Όχι, θα τα δώσουν και εκεί και εκεί. Δεν θα έχει αυξήσει. Μα έτσι κι αλλιώ έχει περικοπέ. Mm. Το καλά, κάναμε και, και δεν πήραμε δημοσίες. κανάλι. Και... Στα τα δώσε, δώσε εγώ. Λάθος ήθελα που εγώ ήθελα να δώσω ότι. Εγώ και με, με, μείναν ανοιχτά τα πρωτόκολλα για μένα, για να πάω στο τελευταίο μου λεπτό να δώσω την εγγύηση. Θεματική. Θεματική άδεια, τσότες. Θεματική. Τσότες. Τσότες. Υπάρχει τρύπα στην αγορά. Τσότες. Αυτό ναι, δεν υπάρχει. Αλλά από την αρχή στο τέλο. μισά. να στη μέση. Η Βουλή όταν διακόπτει. Έχει και τελείωμα. τον κόσμο ψηφοφορία να Μετράει η Χριστοδηλοπούλα ένα-ένα. Είναι, ένα, είναι ένα? το τελείωμα. Ποιο είναι το τελείωμα, στον κόσμο, όταν. Α, στον κόσμο, όταν. Mm. Εμεί όμω να συνεχίσουμε εδώ με προσευχή. Συνεχίσμα. Με προσεχή. Άλλη προσεχή. Τι να κάνουμε, σκήμα. <laughs> <laughs> Όχι, είμαστε ένα βήμα πριν. Καμένο. Πιστεύω ει έναν Θεό, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γη, ορατώνται πάντων και αοράτων και ει έναν κύριο, οι Ισούν Χριστών, των του Θεού το μονογενή. Τον εκ του πατρό γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτό. Άστο να παίζει από κάτω, δεν θα τα ακούσουμε όλα, θα πάει όλα. Είναι το πιστεύω. Ε, το, ε όλο θα τα ακούσουμε. Έχει ε, νόημα, ε, νά, το λέω ο Βαθύ. Είχε πάει τι κάνει. Στην Παναγιά Τη Τίνου. Είχε πάει το 15 Αύγουστο <σχε> και εκεί είπε τα γνωστά, θα το ακούσουμε στην πορεία όλα. Δεν χρειάζεται, το ξέρουμε όλοι. Νονί θα γίνουμε, εμεί τουλάχιστον. Αυτοί που γίνονται, λένε τα πιστεύω. Πήρα Σωστό. Αυτοί που γίνονται. Ε, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Θα τα ξεδιπλώσουμε άλλωστε και σιγά σιγά. Δεν τα λε με το πρώτο πιτράκι. Δεν, δεν, δεν έχει είναι νόημα. Ε, ε, υπάρχει ένα σχεδιασμό. Πώ θα εκταθεί η εκπομπή τη επόμενη μέρα. Μπράβο. Και θέλουμε και ένα, ένα διάστημα προσαρμογή. Και εμεί σιγά σιγά να μπούμε. Ε, επειδή γυρνούσαμε όλο το καλοκαίρι στα ε, μπαρ και στις μπάρε και στα beach μπαρ. Και γενικότερα όπου ήταν κουρνιαχτό και μαγειό παραγωγών. Ποίταμε και Εκεί λοιπόν κάθε καλοκαίρι αναδεικνύονται τα χιτ του καλοκαιριού. Κόλη. Τα τραγούδια. Α, τα τραγούδια. Ζαλίζομαι από το πολύ ποτό, τα χίλ μου γυρίζαν κόλ. Περισσότερο κάπου. Έχει κάποτε. ένα φουρέιρα φέτο καλό. Φουρέιρα φουρέ... δεν, δεν ξέρω πώ λέγεται. Έχει Α, ένα φουρέιρα καλό. Είναι καλό, καλό αλλά την τσέση πώ λέγεται. Θα το μάθω, το έχω. Ε, και παίζει και ένα λεπά με μπάστα. Μπορεί να είναι παλιό, δεν ξέρω, αλλά έπαιζε πολύ φέτο. Να, αυτά. Εγώ εκεί που ήμουν, έπαιζε άλλο με το τουφέκι μου στο νόμο σε πόλεις και χωριά τις λευτεριάς ανίγο δρόμο τον στρανοβάλλια και πέρνα Εμπρόσελα ελας ελας για την Ελλάδα το δίκιο και τη λευτεριά στα κροβουνό και στην Κοιλάδα πέτα Πολέμα με καρδιά χωρέα ένα τραγούδινη ζωή σου. Όταν στη ράχη ροβολά κι αντυλαλούν από τη φωνή σου. Φλαγιέ και κόμπι, ελό, ελό. Πώ γινότανε με αυτό. Πού πήγε στο Super Macronize διακοπέ. <laughs> <laughs> <Πώς laughs> το το... <laughs> Σuper Δεν ήμουν εκεί. Δεν και αύριο έχει μια εκδήλωση εκεί να ξέρει το. Γίνεται εκδήλωση στην αυλή. Παραιώ, τέτοια φάση. Εννοείται. Τι. Τι, τι, όταν λε Μακρόνιζε, τι είπε. Ναι, <laughs> αυτά δεν πάει. <laughs> δεν πάει στον πολιτικό κρατούμενο Έχω μετά Δεν για στροφή. Δεν ήταν και εξόριστο. Πώ δεν ήταν. Θα τα θυμηθούμε εδώ, είναι εκπομπή μηνύματο. Γιατί μας. να μην τα πούμε όλα, θα δεν καταλαβαίνω τι θα τα πούμε. Επειδή δεν ξέρει θα γεωγραφία. Θα τα Επειδή δεν ξέρει γεωγραφία, και νομίζω ότι η Πορτογαλία βρέχεται από τη Μεσόγειο. Ποιο το έπω αυτό. Ο Κυριάκο, καλέ, πού είσαι. Πότε το έπω αυτό. Ότι έχουμε κάτι κοινό με την Πορτογαλία, βρεχόμαστε και δύο από τη Μεσόγειο. Το είπε στην Πορτογαλία τώρα που ήταν. Ναι. ναι. Ότι μεσολαβεί η Ισπανία, του το έχει κανεί. Δεν έχει να oh. κάνει. Καλά, διπλά νερά είναι το. Τι ατλαντικό τώρα σιγά Ε, πριν φύγει και πα έξω για να μιλήσει με το λαό, γιατί δεν θα κάτσει όλη την ώρα. Ε, όχι, έχω και λαό να μιλήσω. Και δεν είναι κόσμο. Και δουλειά, όσο. Για τι βλακίε τώρα. Χτε όποιο πήρε αυγή, και ξέρει, όλοι διαβάζουμε αυγή, γιατί όλοι οι σύντροφοι είμαστε τη αριστερά. Να πάρουμε ναι, γραμμή. Γραμμή, γραμμή. Και βλέπω τίτλο τη Υπουργού, ένα κείμενο τη κυρία Ράνια Αντωνοπούλου. Τίτλο κάτω από τον ιστορικό, όπω λένε, τίτλο Η αυγή. Έγραφε Το τρίτο μνημόνιο βελτίωσε τη θέση τη χώρα. Αυτό νομίζω ήταν. Έχει να το όλο εδώ το χώρο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο τίτλο. Ότι τι φωνευμένε χώρε είναι πιο ψηλά από άλλε. Όχι, όχι, δεν έκανε τέτοια. Από τις τρίτες ε, χώρες. Επικαλείται στοιχεία εδώ. Έχει, βίτερο, Α, έχει, έχει στοιχεία είναι. δεν είναι έτσι. Υπερθεματίζει. Και Υπερθεματίζει. Υπερθεματίζει και αυτή ότι το τρίτο μνημόνιο στην αυγή τώρα όλα αυτά. Ποιο το έγραψε, να γίνει, κανένα υπουργό. Η Ράνια Αντενοπούλη, σούπα, δεν με παρακολουθεί. Δεν σε παρακολουθεί. Είχε στην άλλη Αντενοπούλη, τραγουδίστρια μάλλον. Τη ρίτα και την Λοιπόν, Από τώρα, τη όσοι τηλεφωνήσετε από τώρα στο 211-2008-200 θα έχετε τη χαρά. Προλάβετε! Προλάβετε! Σα παίρνουν οι άλλοι τι δικέ σα γραμμέ. Άδωνις Λοιπόν, ο Ακώσταλλο για... φεύγει, πάει έξω. Σα περιμένει να επικοινωνήσουμε με αυτόν στο 211 208 200 Ελληνοφρένεια είναι. Στη νέα σεζόν ξεκίνησε σήμερα όπω όλο το πρόγραμμα του Real. Από το πρωί έχουν επανακάμψει όλοι. Μαυρισμένοι, καλοκαιρινοί και προβληματισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτά τα τελευταία χρόνια. Συμβαίνει πολύ έντονα να γυρίζεις από διακοπές πιο προβληματισμένος από όταν έφυγε. Γιατί η κατάσταση αυτή που βρίσκει κάθε Σεπτέμβρη είναι χειρότερη από αυτή που άφησες τον Ιούνιο, όχι στα μέσα μόνο. Μιλάω γενικότερα γιατί τα μέσα είναι ένα μικρό κομμάτι, πολύ χαρακτηριστικό, πολύ ενδεικτικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς εδώ έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Αντιπροεδρία Κυβερνήσεω Ανάπτυξη και Καμία Δεχαριά Υπουργεία. Θέλω Αντιπροεδρία Κυβερνήσεω Ανάπτυξη και Καμία Δεχαριά Υπουργεία. Γιατί και εμεί είμαστε κόμμα, πρέπει να κάνουμε ρουσβέτια. Επιτέλους μια αλήθεια από τον σοβαρό και όσο περνάνε οι μέρες αποδεικνύεται ότι είναι πολύ σοβαρός Βασίλη Λεβέντη, ο οποίο έχει κάνει τα περίφημα κονέ, είναι ένας πάρα πολύ όμορφος ότι με την κυβέρνηση τα κονέ λαγό για όλα αυτά που έρχονται, επιμένει με την Οικουμενική, εδώ ακούσατε το αίτημά του το κατέθεσε επιτέλου, τι ακριβώς θέλει γιατί τόσα χρόνια μας λέει για μήνες μας λέει από πέρυσι για την Οικουμενική αλλά δεν είχε διευκρινίσει τι ακριβώς θέλει Τι μερίδιο θέλει για να βοηθήσει και αυτό τον τόπο, όπω ακριβώ έχει βοηθηθεί ο τόπο από όλου του προηγούμενου που πάντα διεκδικούσαν καρέγκλε. Ενώ έλεγαν ότι δεν διεκδικούν καρέγκλε. Ο Βασίτη Λεβέντη, με τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματά του, και η κυρία Αυλωνή, του δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την σεζόν, την χρονιά τη ραδιοφωνική, χωρί ένα μήνυμα αφιέρωμα σε αυτήν. Είναι η Αυλωνή η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που όποτε την ακούμε, δίνουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που την εξέλεξαν, πέρυσι βέβαια βγήκε με λίστα, αλλά τις προηγούμενες φορές έβγαινε με την ψήφο της Β' Αθήνας, του λαού, του όριμου, των συριζέων της Β' Αθήνας, θερμά συγχαρητήρια σε αυτούς πάντα και στην ίδια, μας λέει τι ακριβώς επεδίωκαν και πρώτη φορά αποκαλύπτεται αυτό, πρώτη παγκόσμια, όπως λέμε, τι επεδίωκαν όσοι ψήφισαν πέρυσι στο δημοψήφισμα, ναι. Και δεν τα είχαμε όλα αυτά υπόψη. έπρεπε να έρθει το μνημόνιο για να ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε τα 2,6 δισεκατομμύρια. Αλλά να διαφορετικά. Mm. Προκειμένου να έρθει μια καταστροφή και μια μαζική φτωχοποίηση mm. τη κοινωνία, βγαίνοντα έξω από το ευρώ. Γιατί αυτοί που ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα, μα οδηγούσε κατευθείαν να βγούμε έξω από το ευρώ. Έτσι είχαμε μια χρηματοδότηση. <laughs> γιατί αυτοί που ψήφισαν «Ναι» στο δημοψήφισμα μας ολιγούσε κατευθείαν να βγούμε έξω από το ευρώ. Τον διημά στους και δια σωτηρία Να εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να Γιατί αυτοί που ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα μας ολιγούσε κατευθείαν να βγούμε έξω από το ευρώ έτσι. Όσο ανάγκη έχουμε την σοβαρή τεκμηριωμένη πολιτική ανάλυση σαν αυτή τη κυρία Σαβλονίτου που μας λέει ότι όσοι ψήφισαν πέρυσι ναι, εμείς δεν ήμασταν σε αυτούς αλλά δεν έχει σημασία αυτοί που ψήφισαν ναι, ένα πολύ σεβαστό ποσοστό, το κάνανε για να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση με αυτούς που ψήφισαν όχι, αλλά δεν είχαν και κουράγιο ή συνάδελφοι, όταν τα λέει αυτά ένας βουλευτής γελάνε και χάνεται η δημοσιογρα η η λειτουργία της, ο ρόλος της δημοσιογραφίας εκείνη τη στιγμή ακυρώνεται αυτά παθαίνουμε, πρέπει να είσαι έτοιμος να τα πάντα ώστε να συνεχίσεις μετά ε, με ερωτήσεις για να μάθουμε ακριβώς τι πιστεύει η κυρία Αυλονήτου. Αυτό το είπε με τον Αύγουστο, αλλά αυτό που είπε, θα ακούσουμε τώρα το είπε μόλις χθες. Έρχεται όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η έκθεση τη Τράπεζα Ελλάδα και λέει ότι όχι μόνο έχουν μειωθεί οι δαπάνε, σα ίσα που έχουν αυξηθεί, έχουμε πληρώσει πολύ περισσότερα όπου μπορούμε τρίτου και παρόλα αυτά είμαστε καβάλα, αν θέλετε, στον προπολογισμό, στα καθαρά έσοδα του προπολογισμού πάνω από 1%. Καβάλα πάνε στην Εκκλησία. Καβάλα προ Και παρόλα αυτά είμαστε καβάλα, αν θέλετε, στον προπολογισμό. Τα βάλα πήγαν και έκατσαν στον Αγιολιά στη Ράχη και αγνάντεψαν την Τρίπολη και ακόνισαν τις πάθες. δεν αυξήθηκε η φτώχεια Παρευνείτε. η φτώχεια έχει αυξηθεί ποιο Παρευνείτε. δεν έχει Παρευνείτε. όχι ο δείκτης της φτώχεια έτσι όπως τα μετράνε που ζουν Α... κάτω... θέλω να μιλήσω είναι κυριανάκη. απόλυτο ψέμα mm. δεν το έχω σήμερα μαζί μου mm. στη σελίδα ακριβώς 176 νομίζω στον πίνακα η, φτώ... η φτώχεια δεν αυξήθηκε δεν αυξήθηκε Και αυτό είναι του Ιουνίου, διαμάντη επίση, ότι σύμφωνα με τη σελίδα 176 του σχετικού κειμένου, εμπεριστατωμένου εννοείται, η φτώχεια δεν έχει αυξηθεί. Κατά τα άλλα, καβάλα πάνε στην Εκκλησία, όλα γίνονται καβάλα, είμαστε καβάλα και στον προπολογισμό. Σύμφωνα πάντα με τη λογική εκπροσώπου του ελληνικού λαού που αποφασίζει για τον ελληνικό λαό. Λέγαμε και πριν, όταν ήταν εδώ ο συνεργάτη και διευθυντή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Αποστόλη ότι για το κείμενο τη κυρία Ράνια Αντονοπούλου, υφυπουργού, και Αναπληρωτή Υπουργού Εργασία, στην Αυγή, με τίτλο: Στην Αυγή, πάντα, το τρίτο μνημόνιο βελτίωσε τη θέση τη χώρα. Δεν χρειάζεται να σα το διαβάσουμε. Επικαλείται διάφορα στοιχεία τη Ελστάτ, που τώρα πια την εμπιστεύονται φανατικά την Ελστάτ. Ε, και καταλήγει το κείμενο τη Υπουργού, με αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο, στην Αυγή, πάντα, την ιστορική εφημερίδα τη Αριστερά. Λέει κυρία Αντωνόπολη, με άλλα λόγια, η μελέτη του Γερμανικού Πανεπιστημίου, γιατί επικαλείται ένα πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνει τι αρχικέ μα εκτιμήσει ότι υπήρξε καθαρό όφελο από την τελευταία διαπραγμάτευση τη κυβέρνηση και όχι ζημιά, όπω διατείνονται αντιπολίτευση και αναλυτέ των μέσων ενημέρωση. Το λέει το Γερμανικό Πανεπιστήμιο, το λέει η Υπουργό, το λέει η Αυγή. Άρα για να συμβαίνουν όλα αυτά, το μνημόνιο και το τρίτο είναι ευλογία για τον τόπο, όπω ήταν το πρώτο και το δεύτερο από όλου αυτού που τα έλεγαν και οι Σιριζέ και χειρότερο. Αυτά από τα πολύ ωραία που έλεγαν κάποτε κάποιοι. Και να φανταστεί κανεί ότι λίγο ακόμα και δεν θα είχαμε τρίτο μνημόνιο. Και ευαφίλοι, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε συναυτούς μήνες, μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Τη χάρη. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιμο. Παρόλα αυτά είναι πολύ καλό όπως είπε η Αυγή, είναι και έχει και καλά στοιχεία, επικαλούμενο πάντα γερμανικό, γερμανικό πανεπιστήμιο γιατί όταν γράφεται κάτι στην Αυγή δεν γράφεται έτσι. Δεν θα επικαλεστεί ένα όποιο πανεπιστήμιο, εννοείται το γερμανικό. Θα επικαλεστεί. Βεβαίω στην ίδια εφημερίδα έχουν γραφτεί τα καλά λόγια για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, πάλι από Γερμανού και από Ολλανδού. Ο Ντάισερμπλουμ, ο Σόιμπλεμ, η Μέρκελ έχουν πάντα τον τελευταίο καιρό, χρόνο να πούνε μόνο καλά λόγια για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και είναι και οι μόνοι που έχουν να πούνε καλά λόγια, μα και κάτι άλλοι συνεργαζόμενοι Ευρωπαίοι, που πάλι και αυτοί οι υπάλληλοι τη Γερμανία είναι και λέμε υπάλληλοι, γιατί όλο αυτό εδώ που ζούμε και βλέπουμε είναι μια απικία. Ο ελληνικός ελληνικός γνωρίζει πλέον ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική η πολιτική του μνημονίου η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα απικία. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό επί της <Κιλή> Τον άρτων ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφηλέτες ημών <Σιλή> και μη σενέκυση μας εις αλλά ρίσε ημάς από Δύο σε ένα ο καμένο στην Παναγία Τη Τίνη. Δεν είπε μόνο το πιστεύω, έτσι πάνω από πακέτο. Είπε και το πατέρη Το έχουμε. Βέβαια, εμεί περιμένουμε την απόλυτη ολοκλήρωση ω εκπομπή, ω λαό, ω έθνο, ω αριστερά, ω μνημονιακή χώρα. Να πει το πατέρη και το πιστεύω, ή ένα δύο, ο Τσίπρα. Δεν είναι μακριά, όπω το καταλαβαίνουμε και όπω βλέπουμε. Μηνύματα ακροατών, να σταθούμε λίγο σε αυτά. Ευχαριστούμε για τα καλωσορίσματα. Μα βγάλατε την ψυχή, αλλά επιστρέψατε και εσεί και ο Μπογιόπουλο. Τι κόλλημα. Καλή αρχή, Γιάννη Αποπάτρα. Καλησπέρα, λέει. Καλώ ήρθατε επιτέλου. Τώρα θα σα κλείσουν το στόμα. Πάει ο Α. Ερωτηματικά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Υπερθεματίσαμε. Δεν τα πήγαμε καλά. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε. Περιμένουμε. Οραματιζόμαστε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Η Μαρία Μπερακτάρη, φανατική ακροάτρια από το Σίδνεϊ, λέει Καλή αρχή. Μαγνωστικού χαιρετισμού. Μαρία Μπερακτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόλαυση λέξη εκείνη η Λινοφρένια. Κάποιο άλλο, ναι. Τι έγινε, Βερμάγκε, κάνατε επανάσταση. Κάθε μέρα κάνουμε, πρέπει να σου πω. Γι' αυτό εμεί και περνάμε καλά εδώ. Την κάνουμε ραδιοφωνικά. Νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Και μετά πάμε για τα υπόλοιπα. Ο Σάκη λέει Καλή αρχή. Ελπίζω φέτο να κάνετε τίποτα καινούριο. Κάνα καινούριο τραγουδάκι και όχι όλα αυτά τα Ισπανό-ανάρχο πορτούνια. Του S Πάντως και αν δεν αλλάξετε φανατικά θα σας ακούμε διονύσης στα τραγούδια δεν θα αλλάξουμε, θα τους ακούμε γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ και άλλα μηνύματα βλέπω εδώ, μη σταθώ δεν χρειάζεται. Να σας ευχαριστήσουμε έτσι και αλλιώς, ελπίζουμε να σας βρήκαμε όπως σας αφήσαμε, αυτό είναι κατάκτηση στις μέρες μας, όχι χειρότερα δηλαδή, θα την πάμε τη χρονιά όπως προβλέπετε. 2.11.208.200 είναι το τηλέφωνο. Σα περιμένουμε πολύ χαρά. Θα κάνουμε και κάποιε αλλαγέ στην ε, επικοινωνία με το λαό και στα αιτήματα του λαού, αλλά δεν θα τα πούμε από την πρώτη μέρα. Σιγά-σιγά έχουμε καιρό. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντα. Real κενό το μήνυμά σα και όλο αυτό στο. Έχει αλλάξει. Κάτσε να το βρω το καινούριο. Μισό να, να σκύψω να το δω. 19.650. Τι αλλαγέ είναι αυτέ. Λείψαμε δύο μήνε και αλλάξαν όλα. Ηλεκτρονική διεύθυνση 19,50. Ξαναλέμε το νούμερο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Δεν άλλαξε καθόλου. Ο Νίκο Απρανίδη άλλαξε. Είναι πιο άσπρο από ό,τι φύγαμε τον Ιούνιο. Δεν μαύρησε καθόλου. Δεν έβαζε τα αντιλιακά με τα UV50, δείκτε προστασία και όλα τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχει μείνει, τίποτα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένε, όπω κάθε μέρα μία με δύο. Γενικότερα έχουμε πολλά, αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά. Χαμπέπου Σέντρα. Φτάσανε τα νέα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τα λατινικά, ε. Χαμπέμους έχουμε. Το μήνυμα. Έχουμε. Έχουμε. Έχουμε. Έχουμε. Έχουμε. Έτσι. Έχουμε. Καργά, μα μας έκανε λατινικά. Χαμπέμους. Έτσι. Τότε βγαίνει ο Πάπας, χαμπέμους πάπα. Μπράβο. Έχουμε πάπα. Χαμπέμους, έχουμε. Το μήνυμα. Έχουμε, έχουμε, έχουμε, έχουμε. Χαμπέμους, πάπα. Έχουμε πάπα. Έχουμε πάπα. ο παπάς, ο παπάς, ο, παπάς, ο, παπάς, ο, παπάς, ο παπάς. Έχουμε πάπα κυβερνήσεως, ανάπτυξης και καμία δεχαριά υπουργεία. Γιατί και εμεί είμαστε κόμμα, πρέπει να κάνουμε ρουσβέτια. Σωστό, Σωστός, νομίζω και άξιο για να υπηρετήσει τον τόπο ο Βασίλη Λεβέντη, όπω είναι και όλοι αυτοί που τον έχουν υπηρετήσει με τον ακριβώ ίδιο τρόπο που υπηρετείται αυτό ο λαό. Το 2.11.208.200 σα περιμένει να υπερθεματίσετε. Και εμεί κάνουμε μια σχετική δημοπρασία, μειοδοσία και πλειοδοσία ανάλογα. Διαλέγετε ποια κατηγορία θέλετε, ποντάρετε. Τζόγο είναι, τζόγο ήταν και μέσα στη Γενική Γραμματεία. είναι και έξω και η ζωή. Και ενώ υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν και τα. Οι φόροι που έχουν έρθει, ο έμφυα, η δόση τώρα τέλος Σεπτεμβρίου της εφορίας, να μην σας τα θυμίζουμε, τα ξέρετε λίγο πολύ. Υπάρχουν όμως και άλλα, πολύ ενδιαφέροντα. Εμείς εδώ είμαστε εκπομπή ιστορικής μνήμης και θα πρέπει να θυμόμαστε αυτούς που έχουν προσφέρει πολλά σε αυτό τον τόπο. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος έξι μηνών από τη φούτα. Λοιπόν, και εσείς τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριοι, γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος Έξι μηνών από τη φούτα Το μεσημέρι, στο γραφείο, Με τύπους, το τρακτάρι, Με, τροκλούς, με, το σπαθείο, με ραφή, Κοιμάται; Για βάλε κοντά λόγους, που. Και πέρασα τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής μου στην Εξορία. Περικαλώ. Ο κυριάκος, ο κυριάκος, ακούσατε τη φωνή του μωρού τη παρακτική μορφή ως μωρό πολιτικός κρατούμενος, ο συναγωνιστής του ο Σάκης ήταν δίπλα, συναγωνιστής του μπαμπά βέβαια γιατί ο Κυριάκος ήταν πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών αλλά καταλαβαίνεις αυτά σε χαράζουν σε χαράζουν θα ακούσουμε τώρα μια πολύ ιδιωτική στιγμή από εκείνα τα χρόνια είναι ο μπαμπάς ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Που έχει πάρει μια κιθάρα στο χέρι και γρατζουνάει την κιθάρα και λέει αυτό το κομβικό για το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί. Υπάρχει ελπίδα, όπως και υπάρχει τελικά ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Ξαναλέμε στη φωνήν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πάντοτε εγώ εκεί το μεσημέρι. Στε όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι. Ο σε εξόρια και το σπίτι ορθανό. Ε, όταν είμαστε εξόριστη στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμώτησαν το μεσημέρι. Εγώ και ο Καραμπαλή. Οι δύο που κρατήσανε τη συνήθεια τη θιέστα, που λένε του μεσημεριανού ύπνου. Ναι, εδώ δεν είναι κρατζούνα για την κυθάρα, θα την κρατζούν σε λίγο. Αλλά εδώ μα θυμίζει πώ ακριβώ ήταν η εξόρια για να πάρουμε μια ιδέα όλοι και τι ακριβώ πολιτικό κρατούμενο ήταν ο Κυριάκο. Ω μορόνα, θε να, να δει τον μπαμπά σου και αυτό να κοιμάται στην εξόρια γιατί κάνει τη σχέστα. Όλοι εξόριστοι όπω ξέρουμε παντού, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Πολύ περισσότερο εδώ στα δικά μα, Μακρόνι, ο Γιάρο, οπουδήποτε αλλού, αϊστράτηδε, αϊστρατοί που έλεγε και η κάποτε. Όλοι έχουν το συνήθειο τη σχέστα, επιβάλλεται από τον δεσμότι. Οπότε, λογικό να έχει πολιτικά τραύματα και άλλα τραύματα. Ο πολιτικό κρατούμενο, μωρό, έξι μηνών, Κυριάκος Μητσοτάκη, για τον μπαμπάς ήθελε να κοιμηθεί. Δύο στο Παρίσι κοιμώντουσαν εξόριστοι ο Καραμαλίε. Και ό τώρα θα ακούσουμε το μπαμπάνα κρατζούν την κηθάρα. Η περά σου το παιδί. γιατί την πληθώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Αυτό, ναι, ο πολιτικός κρατούμενος Κυριάκος Μητσοτάκης Αυτό που ακούμε τώρα είναι αντάρτικο της εποχής του Κυριάκου Μητσοτάκη Ο πολιτικό έξι μηνών από τη Πούτα. μου ακούγεται έτσι να και ο Μίκης από κάτω, δεν ακούγεται έτσι απλά, αυτό είναι αντάρτικο τραγούδι για πολιτικούς κρατούμενους με υψωμένη τη γροθιά, έχει ρυθμό, έχει τέμπο το καταλαβαίνετε, έτσι σας καλούμε να το σιγοτραγουδίσετε όπου και αν βρίσκεστε. Αυτό ήτανε κωδικοποιημένο μήνυμα το όπως το χέλι στο νερό. Μιλάει για τον κυριάκο Μητζοτάκη γιατί είναι το χέλι της πολιτικής. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Από τα Αντάρτικα να περάσουμε στον λαό φυσική εξέλιξη. Πώς πέρασε τις διακοπές? Καλά ήτανε δεν λέω καλά αλλά το να δύο μήνες κάποια στιγμή είναι και... Ψικοφθόρο. Γαμπντο. <Σ>... Όχι. Α... Γαμμάτω κιόλα. Ναι, γαμ... ναι. μουλίψατε να πω την αλήθεια μου μου λύψατε. Ανανεωμένο όμω γύρισα, παρόλο που μου λύψα, ευτυχώ που μου λύψατε. Ευτυχώ που σα λύψαμε, ναι αλλά τα κουπόνια του κουκουέ τα διακοποκούπονα διακοπο... έλαπα. Λοιπόν, δεν σα λύψαμε. Πάρτε παιδί μου κουπόνια, εσείς, να παίρντε, να παίρνουμε κουπόνια. Πώ θα πηγαίνεμε μεσεί διακοπέ, Πώ θα κάναμε δύο μιλήσει διακοπέ, πάρτε κουπόνια, πάρτε. Να ξέρει ο κόσμο ζουπά τα κουπόνια. Στι διακοπέ όστε εγώ πάνω τα κουπόνια. Στην για... πραγματικότητα λύψαμε τόσο καιρό. Να συγκεντρώσουμε πολλά κουπόνια στην επαρχία. Ναι, αλλά είδε τι έγινε που λήψατε τόσο καιρό, έτσι. Τι έγινε, σιγά. Βγήκαμε από το νημόνιο Ναι, ναι, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώ. Λείπαμε, δεν λείπαμε. Άρα, λοιπόν Ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Τώρα είμαστε στο ξέφωτο των αγορών, Αγόρι μου. Το νιώθει. Δεν άκουσα καλά. Είπε το ξέφωτο των αγορών ή είμαστε το ξέκοτο των αγορών. Το ξέκοτο των αγορών. Η επόμενη ερώτηση ήταν το νιώθει. Το νιώθω. Καλώ ήρθαμε. Γεια. Άντε αποστόλα. Αντε το 55 Σεπτεμβρίου Δευτέρα μεσημέρι, 55 μέρε Λένω... μετράω μία μία. Γυρίσαμε και είχαμε κόσμο που μα περίμενε. Ε, ναι, φυσικά, ενώ αυτό είναι ουσιαστικό ρεαλισμό. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο που πρέπει και να. Ποιο σιασιαλιστικό ρεαλισμό κανένα. Και... Δεν κάτι τέτοια. Έχει πήρα το... από το χάμω. Καπιταλισμό μια χαρά είναι. Και τι έκανε τώρα, έκανε διακοπέ. Δεν κατάλαβα. Όχι θα μείνει ελούν άδεια, να μην πάω εγώ. Αστα σελίδα. Είχα να Σ... στηρίξουν τουρισμό. Ήσυνα στο Υπουργείο Εξωτερικό και μετέφραζε τη ζήμη. Για να γίνει γρήγορα η μετάφραση Να γίνει δίκη επιτέλους Αυτό γιατί ένα π***** γάλο π... δεν βρίσκαμε να κάνουμε τη oh. μετάφραση Είναι και δύσκολη η γλώσσα Ε, μυστικά κονδύλια, σε ξέρω τώρα Φαίνεσαι εσύ Τι μυστικά παιδί μου, ήταν αυτά τα κονδύλια Μα... Σε Μα... λίγο και νυστικά, Κλεί... να πληρώσουμε και πίσω Τώρα ανοίγουν καινούργια κανένα Δηλαδή, ξεκινάει σε ζώο και έτσι κάτι πρέπει να κάνει. Μυστικό κονδύλο, μυστικό κονδύλο. Να μην κάνω. Μα... Τόση δουλειά έκανα στο καλοκαίρι. Έβγαλα τα μάτια μου, παρλεβού yeah, φανσέ yeah, και νόνιε, ενεργέ ταιριά. Τι να πω, εύχομαι άντε και τη διαφήμιση του τζάμπου για τα Χριστούγεννα. Μετράνε 100 μέρε μήνανε. 100, 100... 100 μέρε για τα Χριστούγεννα, ντε. Όχι, τώρα θα μήνα. μετράμε πόσε μέρε μήνανε για την παραγραφή τη Siemens. Ε, τώρα αυτό πέρασε, πάει. Εντάξει, αυτά ήταν του Ιουλίου. Ποιο θα θυμάται αυτά τώρα. Αν είναι σύριο Ιουλιανά. Εγώ περιμένω πώ και πώ να κάνει θεματική είσοδο με κόκκινο χ Υπάρχει <χαλίου> ο Χριστοφοράκος τώρα πια. Ε, γιατί πιε, στο κανάλι του Αλαφούζου το καινούριο. Πώς το λέει το καινούριο κανάλι του Αλαφούζου. Πήρε άδεια. Με τον Κυριάκο από κάτω δεν <χαλίου> είναι <χαλίου> Θέλω να σου πω ότι χαρακτήρα για την κουμπί. Τελείωσα το φοιτητικό μου εδώ πέρα. Πήρα το πτυχίο μου, το φοιτητικό μου και την κάνω. Και σα πήγα παράδεκτα τόσα χρόνια εδώ που ήμουν στην Αθήνα. Πού πα και πού την κάνει. Κάνω για εκεί, από, από εκεί που ήρθα. Από πού ήρθε. Από τη Από εκεί σε βρετηρή. Γεια σα, Γεια σα. Για Λαριστέο μιλά καλά τα ελληνικά. Ναι, τα έχω μάθει. Τα έχω μάθει. Μπράβο, είδε η Αθήνα. <laughs> σου <laughs> διάβρωσε <laughs> λίγο την, την, την καταγωγή. Εδώ τα άμαξε εσύ του έλα τώρα. Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι και δύσκολο. Και τι λέμε ένα πέμιτο πέμιτο όδο. Τι να πούμε. Αυτό αντί για πέμπτο. Τι περισσότερε ώρε είμαστε μπουκωμένοι με χουρνοπούλα. Δεν μιλάμε, δεν χρειάζεται. Θέλω να ετοιμάσουμε και ένα για το Σεπτέμβρη. Καλωσήρσατε, καλώσήρσατε. Άντεβρε, που ήσουν και εμεί, σα αποθύμησα. Γιατί μου καλά και δεν έστελνε να ανεβάζει κανένα αυτοεχειρητικό να πούμε να σα ακούμε. Τι να ανεβάζω, Καρπέτα, Τζιτζί και τι θε να ανεβάσω, Θάλασσα. Δεν μου λε. Πώ την είδε τη λαϊκή στάση πληρωμών. Τη μαζική στάση πληρωμών. Συνεπέ, συνεπέ, οτιδήποτε λαϊκό και έχει να κάνει με αριστερά. Είναι συνεπές. Γενική απεργία διαρκίας; Είχε πολλά τέτοια όνειρα αυτή η θερινή νύχτα του καλοκαιριού. Και πολλές θερινές νύχτες αυτό το καλοκαίρι. Άς σου πω, ήτανε φούτα καλαβατιανή φίλη και τα είδα όλα. Ω, το μεγάλο και από το τσολιά του τσαρούχη. Το κεφάλι μέσα, φιλιά. Κυβερνήσεω ανάπτυξη και καμία δεκαργά υπογεία. Γιατί και είμαστε ακόμα πρέπει να κάνουμε ρουσφέντια. Νομίζω όλοι το έχετε πιάσει την ατμόσφαιρα Φαίνεται αυτό ότι έχει τελειώσει η διαπλοκή Χτυπήθηκε. βάναυσα αλύπιτα, 246 μόνο εκατομμύρια. στήχησε, έδωσαν οι καναλάρχε τόσα πολλά λεφτά για κανάλια που δεν βγαίνουν με τίποτα, ε, με τίποτα όμω δεν βγαίνουν τα κανάλια. Έτσι αλλιώ. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένα ότι υπάρχουν ανέε προθέσει. Στου καναλάρχε για να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και πληρώνουν τόσο πολλά λεφτά ώστε να παρέχεται αυτή η δυνατότητα πολλήπλευρη ενημέρωση του ελληνικού λαού. Μπαίνουν μέσα για να είστε εσεί πιο ενημερωμένοι. Όμω έπρεπε να αλλάξει αυτό το τοπίο, συμφωνούμε όλοι. Έπρεπε να αλλάξει και για τον απλό λόγο ότι καθώ έκανε ζάπινγκ, όπως θα ακούσουμε τώρα, και δεν είχε και πολλέ επιλογέ. Αυτά όλα είναι στοιχεία κατάπτωση τη κοινωνία μας έχουν κάνει σε όλες τις τηλεοράσεις και τώρα να ανοίξουμε να δούμε λοιπόν τα ζάπη, να δούμε εδώ τι παίζουν αυτή τη στιγμή, στο Μέγκα κατηκδυτές, ξετσίποτες, τρεις γυναίκες έργο είναι Σόδομα και εγώ μωρά. λοιπόν, στα άλλα κανάλια παντρεύομαι λέει, αντένα κάτι διαφημίσεις, κάτι έσχρά λέει, να, πράγματα του Κυριακού έσχος, έσχος λοιπόν, το σκάι ράλις Ροΐδης, Καφενείο Κάτι γελία πράγματα. Αϊδίε και ξεράζματα. Συνεχίζουμε. Το ΣΤΑΡ έχει έργο. Κιμήσου Ελλάδα, κοιμήσου Ελλάδα και κλέφτε κυβερνάνε. Εμεί δεν έχουμε αργέση. Αχ, γι' αυτό η κοινωνία πάει κατά διαόλου. Στο 5 αυτή τη στιγμή κάνουν σεξ. Κάνουν σεξ. Ο, ανέσχυντη. Κυρίε και κύριοι αυτή τη στιγμή έχουμε ζωντανή εκπομπή. Εμεί στο κανάλι 5 του κουρίκου είναι ανοιχτό σεξ. Μπροπίτσαζε, ντροπίσα. Έσχος και να τα δείχνουν τηλεοράσεις. Σταματήσαν τώρα έχουν τη βίλα των οργίων, δείχνουν. Λοιπόν, στο τας σπάνε κάτι μαύροι κλέβνε μια τράπεζα. Α, εδώ καρακίτσο, security. <Κι> και εδώ οι άλλοι πουλάει χαλιά. Για το κεράμι το καρέλο Και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μέρας. Θα κλείσουμε με τον λαό. Παλιό είναι από τον Ιούνιο, αλλά έμπειρο είχε προβλέψει τι θα γίνει και τι θα πει ώστε να παίξει σήμερα. Σας πάμε στο μαγκαζίνο. εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλέ. Τι ωραία μέρα σήμερα. Φθινοπορεινή. 5 Σεπτεμβρίου. Φθινοπορεινή ημέρα. Καλή, καλή όμω. Για φθινόπορο It's ok Δηλαδή δεν γυρίσαμε με ένα άγχο ότι μόλι υπογράψαμε μνημόνιο και μόλι πάμε στι εκλογέ. Όσο... Είναι αλλιώ από πέρσι. Δηλαδή κάθε Πέρσι είχε χειρότερα. Άρα πάμε καλά. Πάμε πολύ καλά. Θα έρθει και ανάπτυξη μα... το τρίτο Στο... το Λ... ο του 16 Όσο μαύρισε, μαύρισε το παπουδάκι σου, τώρα. Μόνο το παπουδάκι. <laughs> Ελασμένη που είσαι. <laughs> λοιπόν, τα λιμάνια στου Κινέζου, τα αεροδρόμια στου Γερμανού, τα τρένα στου Ιταλού. Τα νερά θα τα πάρουν οι Γάλλοι, μάλλον. Ή η μαγούλα. Ήσαν Αν είμαστε τυχεροί, θα τα πάρει η μαγούλα. Από αυτά που ήταν κάποτε δημόσια περιουσία, έχει απομείνει κάτι. Και τι να τα κάνουμε, Μωρή, όλα δημόσια, δημόσια. Σαν πω τα αξιοποιήσαμε, καλά κάναμε, και δεν Μπορεί να φέρουν και άλλο νερό, άλλο αέρα. Έτσι λε, Εσύ δεν το λε. Ένα δράμα. Ένα δράμα. Να σου τύχει που λέμε. Δράμα, να τύχει, που λέμε. Το λέγε ένα παλιοφασίστα του τραγουδιστή. Ναι. Ναι, ναι. Αυτά. Φιλιά, σε παλιομέρεια, σε σένα και στο οπότε, οπότε, να το ανοίγμα. Ελά, πω, πόλη Αριστερά. Yeah. Από την ανάχηση με το Βερολίνο μα ότι πραγματικά συναγωριέμαι πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Ειλικρινά, ξαναχολογία είναι πάρα πολύ, Πάλι, εντάξει και αυτή τη άνθρωποι σα πρέπει να ξεκουραστείτε εδώ συζητάμε καθόλου εννοείται αυτό. Απλά θέλω να σου πω ένα τεράστιο ένα μεγάλο παλιστό του λέγοντα. Και του φίλου. Εντάξει είναι που είναι κάτι που ζούμε, τουλάχιστον αγούμε καλό αυτό. Ναι. Ακούμε κάτι καλό και ποιοτικό. Ιλικρινά. όλο Όλα όλο, όλο αυτά τα χρόνια ανέκαθεν όταν ήμουν αυτό μετά την γαφάντα. Τώρα έφερε Βερολίνο. Εσύ, sí, δεν δεν έχω τον μαγικό του φίλο Αυτό πολύ αλλά μόνο από δεν έχω άλλο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Έλα μουρχινά, το θέλω να πω, επόμενη άλλο είμαι 40 χρονών και νιώθω άξοιο σαν ύπαρκα, οι άλλοι έλεγε θέλω προηγούμε. Πιέστε έξω κακό την παναγκιότητα σα. Κάτσε του στη ζωή δύσκολη. Κάτσε του στη ζωή δύσκολη, απλά πηγαίνετε παντού και διαμαρτυρηθείτε. Βέστε έξω κάθε μέρα. Μην πηγαίνετε σε τα πρόβατα μέσα στο σύνταγμα. Ανυπακού και διαμαρτυρία, το λέει και το Κουκέ. Προκτέ φίλε πήγαμε στο ειρηνοδικείο κάτω στην Αθήνα, είχε 28 πλησιριασμού Δεν αφήσαμε να γίνει κανέναν. Αλλά θέλω να πω στον κόσμο. Βιέστε έξω καλό τον αντίστοιχο μου, δεν ζητιαμένε! Καλό καλοκαίρι Καλό Σεπτέμβρη παιδί μου, τι καλό καλοκαίρι Γυρίσαμε Περδεύτηκα ε... Και εκεί καμιά ώρα του λαού πιο πολύ Γιατί η ώρα του λαού είναι μακράν καλύτερα Από το Δήμιο που έχουμε την Κυριακή Εντάξει Γιατί αφού δεν μπορέσαμε με τον κύριο Χατσινικολά Να μας βάλετε ένα συντάκι εκεί Της ελληνοπρίνια στην εφημερίδα Την αγάπη μου σε όλο το σταθμό Ναι. Καλό Σεπτέμβριο από Γαλία, ρε. Έλα, ρε φιλεράκι, τι έγινε να μου. Τι έγινε, καλά, είστε. Καλά. Καλά, καλά, εδώ πέρα. Παίζουμε άμυνα να μην φάμε γκολε. Πώ πέρασε το καλοκαίρι. Ε, γαμίδα, ολομπάτσου, ρε, φιλε, τι να περάσω. Ολομπάτσου. Ας... Ε, ναι, ρε, φιλε. Δεν δε το είπανε πουθενά. Είχε μπάτσου παντού, ρε, φιλε. Εντάξει, για μια ασφάλεια όμω. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Με το... Αν είσαι στην Ευρώπη, το... στην Αμερική όπου δει μπάτσου, είναι η ανασφάλεια, είναι το άλλο. Μην κάνει μαύρισμα γιατί θα σε περάσουν για μαύρο και το βγει άσχημα με στη ν Είναι μέσα, ρε, επειδή είμαστε εδώ, ρε. θα χωρέσουνε μέσα τα σκυλόσπιτα? Πο πω, χα... Τέλος πάντων. Άντε, ρε, χάρηκα που Να σε καλά, ρε, γεια, ρε. Άντε,